Έλα, τι έγινε. Έλα, ρε, τώρα γυρίσαμε από παραλία. Τέλεια. Κάναμε τρει ώρε να φτάσουμε, το καταχαριστηθήκαμε, σου λέω, το ζήσαμε. Με καυσονάρα, τσάμπα, σάουνα, τα μάξι. Είχε λαό. Είχε άπειρο κόσμο, εκατομμύρια μπαλάκα του τέννη και τα αποκρούαμε, κάθετε και λίγο. Μια με το χέρι, μια με το μάτι. Πολύ φάση, πολύ φάση. Η θάλασσα τι έλεγε. Χάλασα λάδι. Ναι, ναι. Αντιλιακό λάδι, γεμάτι. Βουτάγαμε και βγαίναμε προστατευμένοι, ξέσα, τα γιουβί. Ε, και τώρα εδώ σπιτάκι. Εδώ στη δροσούλα. Α σου λέω, ωρα, τελει Όταν σπίτι έχεις φουτζίτσου, είσαι cool. 25 χρόνια στην Ελλάδα, ξέρουμε τι θα πει ελληνικό καλοκαίρι. Κλιματιστικά φουτζίτσου, πρώτα σε πωλήσει. κορυφαία τεχνολογία και οικονομία. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μιλος Φιδάκη. Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους. Ο Μάλλα διεξάγεται κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικού άξονες του Λεκανοπεδίου. ,8. Στον Ενικό με τον Νίκο Χατζ Τετάρτη 22 Μαου στι 5 το απόγευμα. Ανεργία. Ο εφιάλτη των νέων. Ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή με τον Νίκο Χατζ Τετάρτη 22 Μαου στι 5 το απόγευμα. Μόνο στο ενικό.gr. Αν επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε από κοντά, τηλεφωνήστε στο 211 200 ή στείλτε email στο ενικόςlive-gmail.com Εδώ μιλάμε στον Ενικό. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο. Είναι άραγε η νέα δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι να ζει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι να ζει. Είναι αμιζύ. Είναι ο κύριο Βορύδη, ο οποίο κάνει αυτέ τι διαπιστώσει από το βήμα τη Βουλή. Προχθέ την Παρασκευή συνέβησαν αυτά. Ε, λίγο μετά το γεγονό με τον βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, τον Ηλιόπουλο για τον οποίο ο Βορύδη έχει ξεκινήσει ένα διάλογο στο Twitter και πριν μια περίπου ώρα, ε, έγραψε και ο Άδωνη, πήρε μέρο και ο Άδωνη αυτό το διάλογο. Αν ήταν πρόεδρο τη Νεολαία ΕΠΕΝ, ήταν, είναι η αλήθεια, ναι. Διαδέχτηκε το Μιχαλολιάκο που είχε παραιτηθεί, τον Νίκο, τον τωρινό τη Χρυσή Αυγή. Και γράφει ο Άδωνη: Ναι, ήταν πρόεδρο της Νεολαία ΕΠΕΝ, πράγματι. Άλλο όμω χουντικό, άλλο, άλλο ναζί. Άλλο χουντικό, άλλο ναζί. Κάνει ένα διαχωρισμό για να δείξει ότι στη Νέα Δημοκρατία ναζί δεν δέχονται, όμω χουντικού δεν έχουν καμία αντίρρηση. Του δέχονται κανονικά, πρώην χουντικού, του δέχονται κανονικά όλοι αυτοί που στήριξαν με την παρουσία του τότε, με τι θέσεις που κατήχαν, την κατάργηση του συντάγματο, τι φυλακίσει, τα ξερονίσια. Τους βασανισμού, τον περιορισμό των ελευθεριών Τέτοιους δέχονται Ναζί δεν δέχονται Σύμφωνα με το ο... κειμενάκι που έγραψε Ο Άδωνης Γεωργιάδης Ο κύριος Βορύδης όμως δεν ξέρω αν είναι πρώην χουντικός Αν είναι ενήν χουντικό, Μικρή σημασία έχουν πια αυτά Είναι όμως πολύ ειλικρινής Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία Ο κύριος Σαμαρά περιβάλλεται από κρεοδεξούς συμβούλους. Years, like night, η Νέα Δημοκρατία δεν στέρηκε στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Rests, us, die, Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Είναι άραγε η Νέα Δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου το τόξο όχι το συνταγματικό το άλλο έχουμε και εθνική νίκη εκτός από τις εξομολογήσεις του Μαυρουδή Βορειίδη έχουμε και εθνική νίκη κερδίσαμε στην Κυροβίζον τα πήγαμε πάρα πολύ καλά πρώτη θέση έχουν βγει και τα μηνύματα των κομμάτων Μαζί. Η έκτη θέση της Ελλάδας στη Eurovision είναι άλλη μία απόδειξη ότι το κλίμα αλλάζει. Μετά από αυτό, η ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη είναι δεδομένη. Η συγκλονιστική αυτή επιτυχία είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς του Πρωθυπουργού μας, Αντώνη Σαμαρά. Καταγγέλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για την προκλητική στήριξή του στο τραγούδι της Μολδαβίας. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Τέτοιοι ήταν πάντα. Ο παδί του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Εμείς μένουμε με τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθωνα στην Πρωτιά. Μουσική Διότι η έκτη θέση ισοδυναμεί με Πρωτιά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το νούμερο 6 είναι το πρώτο μετά την αρχική πεντάδα. Μπράβο Ελλάδα! Ντροπή και έσχος τον Σύριζα. Νέα Δημοκρατία και λιπές Σαμαρικές Δυνάμεις. Μουσική Είναι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. τη Νέα Δημοκρατία για την νίκη την πολύ μεγάλη. Τα έχει τακτοποιήσει τόσο καλά ο Πρωθυπουργό που πήγε και δύο ταξίδια στο Αζερμπαϊτζάν και στην Κίνα. Πρώτα στην Κίνα, βέβαια, είδα και τα γρήγορα τρένα. Πήγε και στο Αζερμπαϊτζάν, μίλησε εκεί και με τον άλλον. Του έλεγε ότι ήταν Υπουργό Εξωτερικών επί τέσσερα χρόνια. Δεν έχει σημασία. Δεν ήξερε άλλο. Δεν... Και άκουγε και με το γνωστό βαρεμένο ύφο που ακούει κάποιο τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλάζει το κλίμα και από τη νίκη, τη νίκη την πρωτιά στην Eurovision, αυτό φαίνεται αλλά και από το ότι αλλάζουν κάποιες συνιδίσεις ανθρώπων που ποτέ δεν το περιμέναμε και δημιουργείται ένα ρεύμα υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέω δηλαδή, ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννητσάβα, Γκέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μιτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Ότι εγώ ο Πάγκαλο θέλω να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Στο κομπιούτερ του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι προσιτό σε όλο τον κόσμο, μεταφέρω 10.000 ευρώ και γράφει Πάγκαλο 10.000 ευρώ. Το του Στίτζε. αυτό να το δείτε εσείς, ο κύριο Χασαπολίτε ο οποίο τίποτα του Όχι μόνο θέλει να ψηφίσει, τον ακούσατε. Δεν το έχουμε μοντάρει όπω το είπε, το Σάββατο το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, Αλλά όμω θέλει να δώσει και 10.000, Αλλά να γραφτεί το του στο κομπιούτερ, μόνο έτσι έχει αξία, αξίω. Είναι και τα θέματα των αποδείξεων, τη εφορία, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, τη οποία όλοι είναι. Υπέρμαχη όπως έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα. Έχουμε μήνυμα και Πασόκ για την πρωτιά την νίκη στη Eurovision. Η περίλαμπρη νίκη της χώρας μας τη Eurovision, ουσιαστικά η πρωτιά της χώρας μας τη Eurovision, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχει καταβάλει το Πασόκ, εντάσσοντας τη χώρα στο μνημόνιο. Άλλωστε το νούμερο 6 είναι και το τρέχον ποσοστό μας στις δημοσκοπήσεις Ο Πάτος το Βαρέλι επιτέλους μπήκε με τη βοήθεια του αγάθουνα και τον Κόζα Μόστρα Όσο για την ελεηνή στάση του ΣΥΡΙΖΑ ας μιλήσουν οι φαν του θεσμού οι οποίοι όλοι ψηφίζουν Πασόκ, εκτός από δύο που θα ψηφίσουν τζίμερο. Hey, hey, whole, like whole, like Στηρίζουμε τον θεσμό της Eurovision, αλλάζουμε την Ελλάδα, Πασόκ Πιο τίποτα από το τίποτα. Βάζουν και τα μηνύματά τους μέσα, έχουν δίκιο, είναι μια εθνική επιτυχία, δεν την περιμέραμε τόσο μεγάλη, ήρθε, γι' αυτό και τα κόμματα που έχουν κοπιάσει για τις εθνικές επιτυχίε, παίρνουν θέση και μα θυμίζουν, καλά κάνουν. Είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του συνταγματικού τόξου. Μην το ξεχνάμε αυτό γιατί υπάρχει και τέτοιο, όπως ακούμε τελευταίως. Η τώρα δεν είναι ευτυχισμένη. Καταρχήν έκανε εμφάνιση. Πήγε λίγο άπατη, αλλά έκανε εμφάνιση στην εκπομπή του Μανώλη Κοτάκη την Παρασκευή το μεσημέρι. Εκεί είπε πάρα πολλά. Τη ρώτησε αν είναι ευτυχισμένη που πρωθυπουργό έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα. Σήμερα λοιπόν, με την απόσταση του χρόνου, αλλά και δεδομένη τη ιστορική αντιπαλότητα που έχει η οικογένειά σα με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε ήσυχη τη συνείδησή σα που βοηθήσατε να γίνει Πρωθυπουργός Ναι, κύριε Κοτάκη. Ε, όχι, ε, δεν είμαι ευτυχής, έτσι για να είμαι ειλικρινή. Δεν είναι κάτι το οποίο σε, σε στο ανθρώπινο επίπεδο ε, με ενθουσιάζει. Δεν είμαι ευτυχής έτσι, για να είμαι ειλικρινής lies, Αλλά ω λογική και ως εθνική επιλογή Ναι, νομίζω ότι έκανα καλά <Ρι> Εμείς πάλι γιατί είμαστε ευτυχεί που έχουμε το Σαμαρά Πρωθυπουργό Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτή η Μητσοτακή μια ζωή Να πηγαίνουν κόντρα στο αίσθημα, το λαϊκό αίσθημα και το ρεύμα της κοινωνίας Εμείς είμαστε ευτυχεί που έχουμε τον Σαμαρά Πρωθυπουργό και πάρα πολύ. Εξαιτίας και αυτού κερδίσαμε την Eurovision, μήνυμα απευθύνει και η Διμάρ. Η συμμετοχή της χώρας μας στο θεσμό της Eurovision επιτεύθηκε χάρη στη συμμετοχή της υπεύθυνης αριστεράς στην κυβέρνηση. Είναι σε όλους γνωστό ότι από την προγραμματική συμφωνία είχαμε θέσει ως απαράβα τους όρους, την απόλυση 20.000 δημοσίων υπαλλήλων, την αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ και την αδιάλειπτη συμμετοχή μα στη Eurovision. Νομίζουμε ότι τώρα μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έγινε με την προσωπική επιμέλεια του Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι και ιδρυτικό μέλος των φαν του θεσμού. Η μόνη δύναμη από την αριστερά που ασχολείται ενεργά και υπεύθυνα με τον θεσμό. Μπράβο στο σύντροφο Αγάθωνα Μπράβο και στους φουστανελοφόρους Έλληνες Αιώνια εδώ Στην αλλοπρόσαλη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ Και την αντεθνική του στάση Να στηρίξει το τραγούδι της Bonnie Τάιλερ, Επειδή στα χρόνια της μεγάλης της ακμή Τη δεκαετία του 90 Ο πρόεδρος του κόμματος τραγουδούσε Το Total Eclipse of the Heart Δημάρ και πράσινα άλογα τουλάχιστον είναι ενωμένα τα τρία κόμματα μπροστά σε αυτό τον εθνικό και πίσω μάλλον γιατί τελείωσε πίσω από αυτό τον εθνικό θρίαμβο, τα έχουν βάλει όλοι με το ΣΥΡΙΖΑ λογικό και ο καθένας προσπαθεί να έχει και έχει ένα μερτικό από αυτή την πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί έχουν κοπιάσει και για αυτόν τον τομέα Έχουμε και άλλους τομείς που πάνε πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα τα επισημαίνουμε συνεχώς, αλλά σήμερα στεκόμαστε στην επιτυχία της Eurovision. Αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της κυβέρνησης. Αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της κυβέρνησης. Μην ήξερα ούτε το Χίτλε ούτε την ανταστική Γερμανία του 33. Αυτό είναι ο υλικόπουλο τώρα στο τέλο ο βουλευή τη Χρυσή Αυγή από το Βόλο ε, και ο προηγούμενο που ρωτάει αν φυστητούμε είναι ο Μαξ Βορίδη από τη Βουλή. Θα σταθούμε λίγο στο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή γιατί βγήκε στη Ζούγκλα TV στο Συνάδελφο Καραμέρο, τηλεφωνική παρέμβαση προκέτει το Σάββατο ε, και μίλησε για το τατουάζ. Διότι στο χέρι του έχει ένα τατουάζ ή φανεί αυτό σε μια εμοδοσία που γράφει πάνω Ζήλιε και έχει και το σήμα της Χρυσή Αυγής μίλησε λοιπόν με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και κυρίως θάρρος, θάρρος γιατί το συνηθίζουν αυτό οι χρυσαυγίτες βουλευτές και τα στελέχη μίλησε με θάρρος και παρησία για το τατουάζ που έχει στο χέρι του Εγώ το Ζικ Χάιλ το έκανα ναι. όταν ήμουν 15 χρονών Τώρα είμαι 35 στα 36 Εγώ λοιπόν δεν έχω να κρυψω τίποτα Θα ασχολιάσω και να Όταν πήγατε ίδου, λοιπόν να, να κάνετε το τατου 15 χρονών Πού ήσασταν ναι, νέος όταν πήγα τότε να κάνω, Εγώ δεν ήξερα ούτε το Χίτλερ Ούτε την Ναζιστική Γερμανία του 33 ναι. Εγώ είδα μέσα σε ένα, σε ένα από τα διάφορα σχέδια Το Ζικ Χάιλ Ρώτησα ναι. τι είναι και μου λένε ζήτω η Νίκη Μάλιστα Τώρα που ξέρετε τι είναι, γιατί τώρα έχετε γίνει και βουλευτή και είστε, είστε νέος άνθρωπος βέβαια, είστε 30-35 ετών. Γιατί δεν πάτε ναι, να το βγάλετε. Ναι. Αν επιτρέπετε σας κάποια το Κάποια στιγμή, ρωτώ. κάποια στιγμή, κάποια στιγμή όχι επειδή με το ζήτω η Νίκη ναι. επειδή κάποιοι μπορεί να το έχουν συνδυάσει Με τη ναζιστική Γερμανία και μόνο γι' αυτό ενδέχεται να κάνω ένα cover up το οποίο να είναι κάτι πιο ελληνικό. Αλλά πολύ ζει νίκη, εμένα στη ζωή μου ναι. με ενδιαφέρει νίκη. Δεν ναι, θέλω γιατί, να είμαι ελληνικό. δεν το, το γράφει στα γερμανικά και δεν το γράφει στα ελληνικά, γιατί δεν το γράφει. Γιατί μου άρεσε η γραμματοσυρά. Είναι μια γραμματοσυρά η οποία μου άρεσε και η γραμματοσυρά αυτή δεν έβγαινε ελληνικά. Υπάρχουν προβλήματα στη ζωή πάρα πολύ στα 15 χρόνια. Καταρχήν, υπάρχει το σήμα τη Χρυσή Αυγή. Το είχε κάνει από τα 15. Τέλο πάντων, η γραμματοσυρά δεν υπήρχε στα ελληνικά. Αλλιώ θα έγραφε, ζει το νίκη. Στα ελληνικά δεν υπήρχε. Το είδε στη γραμματοσυρά αυτή τη σχετική. Ήταν 15, μπήκε μέσα, δεν ήξερε καν για Χίτλερ τίποτα. Κανεί δεν ξέρει άλλωστε. Ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για το Χίτλερ και τι έχει γίνει. Δεν έχει δει ταινίε, έργα. Στο σχολείο απουσίαζε. Τέλο πάντων, η γραμματοσυρά τον πήρε στο λαιμό, και έχει αυτό το... λαιμό του. Και έχει αυτό το βάρο τώρα να το βλέπει εκεί συνεχώ. Θα κάνει το cover-up, όπω το είπε, για να ξεχαστεί όλο αυτό. Γιατί κάποιοι το συνδέουν, καχύποπτοι τώρα και κομπλεξική το συνδέουν, λέμε, το Hitler. Χίτλερ. Αυτή ήταν μία απάντηση, γιατί μετά το ρώτησε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα έγγραφο τη Βουλή που έχει πληρώσει ένα ξενοδοχείο στο Βόλο, εκλογική περιφέρεια του συγκεκριμένου βουλευτή. Το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει προφανώ ο βουλευτή. Του βγάλε το χαρτί εκεί ο Καραμέρος Αλλά θα ακούσετε πώ απάντησε ο βουλευτή. Εδώ πέρα έχουμε ένα, ένα τιμολόγιο που έχει πληρώσει η Ελληνική Βουλή για 11 μέρε 855 ευρώ σε ένα πολυτελέ ξενοδοχείο στη Μαγνησία, όπου μένετε, γιατί ξέρω ότι οι βουλευτέ Χρυσή Αυγή είπαν ότι δεν θα πάρουν αυτοκίνητα. Έχουν πολυτελή, κάποιοι από αυτούς, πάρει από τη Βουλή, ότι δεν θα διασπαθίζουν το ή δεν θα ξοδεύουν το δημόσιο χρήμα, και εσείς το κάνατε. Εδώ πέρα το, το χαρτί δεν αμφισβητείτε, νομίζω. Παρακαλώ να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον κύριο Λιόπουλο, μην θεωρήσει κάποιο ότι εμεί κλείσαμε τη γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Εσεί πιστεύετε ότι ένα άνθρωπο που έχει τέσσερα εγγόνια μπορεί να καταλήξει να χοροϊδεύει τον εαυτό του και του άλλου μαζί, Εγώ δεν να... μπορώ. Ό,τι έκανε σε επίπεδο κοροϊδία το έκανε πριν γίνει η γιαγιά, δηλαδή για να ξέρουμε. Δεν μπορεί πια. Ήταν η τώρα και πριν έκλεισε η γραμμή. Την έκλεισε τη γραμμή. Δεν πήραμε απάντηση για το έγγραφο τη Βουλή και για τι σπατάλε του δημοσίου. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, 850 ευρώ, αλίμονο, και αν είναι για να περάσει καλά κάποιο σε ξενοδοχείο, χαλάλι. Αρκεί να έχει τη διάβια που χρειάζεται ώστε να επιτελέσει μετά το έργο του από τα έδρανα τη Βουλή για το καλό πάντα των πολλών. Αλλήλω, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Οι κινέζικε επενδύσεις έρχονται. Το θέμα είναι ότι πριν από αυτέ έχουν έρθει οι κινέζικοι μισθοί. Και ετοιμαστείτε να δούμε και τα κινέζικα πιάτα με ρύζι, ένα στον καθένα. Κάπω έτσι εξελίσσεται η οικονομική πορεία και ανάπτυξη τη χώρα. Εδώ είναι η όπω κάθε μέρα. Είναι κ.L.F.M. 2.11 2.00.8.200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Για οποιαδήποτε παρατήρηση στον σύντροφο διευθυντή Αποστόλη, mail στέλνουμε στη διεύθυνση του Και όποιο θέλει να στείλει SMS, SMS γράφει ρίαλα. Αφήνει και ενώ no, το μήνυμά αποστολής στο 54 100. Αντώνη ρυθμίζει τον ήχο. Και με κάτι που μισούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο, τη διπροσωπία θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εγώ δεν μπορώ να παίξω. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι διπρόσωπο Δεν είμαι, δεν είμαι διπρόσωπο Τι λέω δηλαδή, Ότι εγώ ο Πάγκαλο θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τι είμαι γιαγιά, Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία Μουσική Ο κύριος Σαμαρά περιβάλλεται από ακροδεξιού συμβούλους Μουσική Η νέα δημοκρατία δεν στέργει στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ναζί Είναι άραγε η νέα δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου Εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ Αγαπητοί Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μητυλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. <Το> εγώ ο Πάγκαλο θέλω να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Το αυτό τα σαρώνει όλα, ακόμη και το Θόδωρο Πάγκαλο που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ρεύμα βέβαια, δεν το συζητάμε. Μηνύματα για την Eurovision έχουμε και άλλα, διότι οι παράγοντες του τόπου δεν είναι μόνο τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν, είναι και άλλοι και ασύν και μακρινά. Ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από το Los Angeles, όπου βρίσκομαι για μία ακόμη αρπαχτ, ε, μία ακόμη διάλεξη. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να συγχαρώ τη Δανία για την πρωτιά της με το τραγούδι Only Teardrop. Θυμίζω ότι είχα δεσμευτεί σε το χρόνο να μεταβάλω την Ελλάδα σε Δανία του Νότου, αλλά ποταπά συμφέροντα ανέκοψαν την πορεία αυτή. Έτσι δεν σας κρύβω τη δάκρυσα, μόλις είδα τη Δανία, να προοδεύει και σε αυτό το τομέα. Η έκτη θέση της Ελλάδας είναι μια θλιβερή είδηση που συντάραξε το Λος Άντζελες και το Καλέντζι Αχαΐας. Μπράβο Δανία! Μπράβο Κοπενχάγη! Μπράβο Σουηδία! Μπράβο Μάλμοε, μπράβο και σε αυτή την πολύ γλυκιά πεταλούδα του διαγωνισμού, την πεταλούδα της ειρήνης και του σοσιαλισμού όπως την αποκαλώ εγώ. Πάντα δικό σας Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος των Ελλήνων ξενιτεμένων Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου για την χαρά του που βγήκε η Δανία και τα υπόλοιπα τα ακούστε, δεν χρειάζεται να σταθούμε γιατί συγκινούμαστε όπως σκεφτόμαστε ότι ο Γιώργο αναγκάζεται να διδάσκει στα αμφιθέατρα οπουδήποτε στα ημισφαίρια στα πάνω, στα κάτω, στα από εδώ, στα από εκεί για να βγάλει τα προς το ζήν ο άνθρωπος Ναι, έλα, αποστολή, Έλα εγώ. Έλεγε ο Σίμω κάτι έγινε στη Βουλή. Τώρα πέρα από την πλάκα, επειδή στον δρόμο πουλημέρα. Τι εννοεί. Τι εννοεί. Εννοώ, δεν ξέρω τίποτα. Και έλεγε ότι κάτι έγινε στη Βουλή, το αμάσατε. Τώρα εγώ θα σε ενημερώσω. Βάλει δελτίο ειδήσει να τα ακούσει όλα. Από σαν... την εκπομπή μα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. <laughs> δεν είσαι δι... σωστά για δημοσιογράφο. Σε πέρασα. Εμένα ε... ε... πήρε για δημοσιογράφο. Ε, εντάξει, τώρα λάθη κάνουμε. Τώρα ε, αυτά τα λάθη πληρώνουμε τώρα. Το ξέρω, σε περνάει σαν για δημοσιογράφο. Γιατί πέρασε εμένα για δημοσιογράφο, πέρασε τον πρεντ Και πέρασε το σαμαρά για πολιτικό. Είδε τη λάθη τι γίνονται σαν αυτήν την κολοζή. Ε, δεν έχω δει. Να μην το επιτρέψεις το να σε λέει σύντροφο. Α, μην σύντροφο. Ναι, στο τηλέφωνο λέει ο σύντροφος Μπορείτε στο σύντροφο αποστολή. Δεν εννοούσε κομμουνιστή και τέτοια. Διλω... σε σύντροφο στη ζωή. Να το δηλώσεις εσύ καθαρά ότι είσαι αναρχικό. Να μην σε ξεφτελίζει. Α, πα, πα, θα πω Δεν τα λένε αυτά. Θα Και σύντροφο ο... είναι και ο Σκανδαλίδη. Ναι, αλλά. Δηλαδή, γιατί να μην εννοεί πασόκ. Ναι και καλά, κουκουέ. Ο κόσμο τον ακούει κάθε μέρα που γλύφει το κουκουέ και καταλαβαίνει τι εννοεί. Ακόμα γλύφει το κουκουέ ο θήμιο, δεν βαρέθηκε. <ΣΣ2> και τώρα και στη νέα περίοδο, Κοίτα να δει. Αποστόλη Έλα, κυρία. Τι κάνει, σε σώμα. Καλά, εσύ. Ε, όχι, κυρία. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Πόσο μεγάλη είσαι. Όσο θέλω, όσο ακούγουμε Άσο, δεν σε συμφέρει. Λέθε. Το, όσο ακούγε, σε Εντάξει, λοιπόν. Να σε ρωτήσω. Όχι, βασικά έχω ένα πρόβλημα. Ναι. βοήθειά σου. Ναι. σύντροφο. Σύντροφο. Ναι. Κομμουνιστή. Αν γίνεται. Ε, τι άλλο σύντροφο. να ψάχνω Τώρα. Ο, ο, τώρα είναι Τώρα είναι, ναι Άρε, π***** Κάτσε να αρχίσω stretching Αποστολήθη <συγνώμη> Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ένα συγγνώμη Γιατί σήμερα το πρωί στην Ακαδημία Σε μπροστά μου ο Χωρί συνοδεία μόνο του, περνάει και το δρόμο και αντί να καζώσω, σταμάτησα. Ε, τώρα τι να σου πω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί ήταν μόνο του. Τι, τι να σου πω, τα το καταλαβαίνω, δεν το περίμενε έτσι. Έτσι απλό ήθελα να σου δοθεί πέτε... ευκαιρία, το καταλαβαίνω. Αλλά τι να σου πω. Να μην μου πει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι με κάλυψε. Άντε, γεια. Γεια σου, γεια σου. Ζήλι, γεια. Έλα, καλησπέρα, ο, Καλησπέρα, λέω. Ο κακουρού είμαι. Εδώ είναι βράδυ τώρα. Ναι. Τι ακούω, ότι δάκο ελέω, κύριο Σταντινόπουλο. Άστα. Αντί να τον ναγκόσμιε οι άνθρωποι τον Τινόπουλο και τον Γεωργιάδη του Ζάγκος, ο σκύλο έχει πιο πολύ μυαλό. Τι Δεν είναι. πάει τίποτα καλά σε αυτή τη χώρα, άστα. Ε. Καλά έκανε και έφυγες. Καλά έκανε. Ε, ναι. Μέχρι και ο σκύλο που είναι υπάκουγο έγινε Ε, μα ένιωσε τη λιτότητα και αυτός ο άνθρωπος, τον είχε βάλει στην Ο άνθρωπος που στη φύση του είναι υπάκουρος τίποτα. Ε. Έχει γίνει πιο υπάκουρο και από Λαμπραντόρ. Άρθει η γυναίκα μου, θε να στείλω τίποτα κάτω από εδώ στην από από Αυστραλία. Τι να μου, ένα Μάρσιπο θέλω. Μπορώ να σου στείλω από εκεί να τα μπιτολό. Δεν μπορώ να στείλω ολόκληρο, τι να στείλω. Το Μάρσιπο, ξέρω εγώ, έτσι μια τσέπια <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> ιδιαστική μέσα στα αίματα που χνουδοτεί, ξέρω εγώ αυτή τη <ΣΣΣΣ> Θα σου, σου στείλω, μάλλον να μου δώσει τη διεύθυνση να σου στείλω κανένα από αυτά. Ή κανένα αυτή από κοάλα. Θα μ' Α, κοάλα, εκεί να τα μπιτολόγω. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Είναι ζωτανέ, πολλοί παιδί μου. Ναι, πατέρα. Να μιλήσουμε με τον πατέρα, αποστολή, μου. Εγώ είμαι. Αποστολή, ένα ευχαριστώ να σου πω. Γιατί? Πολύ ωραία, παιδί μου. Γιατί είμαστε, είμαστε άνεργοι και μα διασκεδάζει και είσαι πολύ καλό παιδί. Είδε δουλειά που κάνουμε στο σύστημα. Σα ευχαριστώ. Τάκ, τον διασκεδάσαμε τον άνεργο. Πάνε τα νεύρα τώρα, δεν θα βγει έξω να διαμαρτυρηθεί. Οπ, έγινε. Ευχαριστώ. Έγινε δουλίτσα. Για όσοι λέτε ότι δεν είμαστε συστημική και καλά. Δεν μου λε όταν. Ανακοινώσαν απεργία οι καθηγητέ, ακόμη κάνανε πολιτική επιστράτευση Όταν ανακοινώσαν ότι θα κάνουν απεργία οι υπάλληλοι τη Βουλή, γιατί δεν του κάνανε επιστράτευση Τι να του κάνουν εκεί πέρα, βυσματική επιστρέτευση. Δεν υπάρχει βυσματική. Πολιτική επιστράτευση υπάρχει μόνο. Πολιτική δεν μπορούσαν να του κάνουν. Και τι να πάνε σπίτι και να πούνε, έλα παιδάκι πήγαινε να δουλέψει αύριο, μην είσαι έτσι. Θα τον εκθέσει τον πατέρα σου. Εγώ σε έβαλα εκεί μέσα. Και εσύ πάστρω και κάνει απεργία. Ρεζίλ θα με κάνει. Και έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα για τη μεγάλη εθνική επιτυχία από τον κορυφαίο εκπρόσωπο πολιτιακό αυτής της χώρας. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ως έμπειρος και ετοιμοπόλεμος αντάρτης από τα 15 μου θέλω να συγχαρώ την Έλενα Παπαρίζου για την πρωτιά της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το τραγούδι My Number 1 ας γίνει το εθνικό τραγούδι στα χείλη όλων των Ελλήνων. Μπράβο Έλενα, μπράβο και στους αντίκ, μπράβο και στην άναβίσι για το ουτοστόκ, Κάρολος Παπούλιας. πρόεδρος. Ρωτάτε, λογικό είναι και γιατί χθες εκπομπή στο Sky με το καλεσμένο τον Και το βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, στον Ηλιόπουλο, παράθυρο-παράθυρο για κάνα δίωρο. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ισχύουν όλα ακριβώ όπω τα είχαμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώ, θα γίνουμε και γραφικοί. Όπω επισημαίνει εδώ μια από τι πολλέ ακροάτριες που ασχολείται με το θέμα, όταν οι νεοναζί βγαίνουν δημόσια, είναι πάντα στην τζίτα, έτοιμοι για καυγά. Παντού εκτό από τι φιλόξενε εκπομπέ του Θείου που αισθάνονται σαν το σπίτι του, εκεί που είχαμε τη Θεία από το Σικάγο. Τελευταίω έχουμε αποκτήσει και το Θείο από το Auschwitz. Δεν με δώσει από αποστολή. Τι θα γίνει με αυτό το Γιωργάκη. Τι θα γίνει. Όλο άδειε ζητάει, όλο άδειες παίρνει. Γιατί δεν τα παρατάει να σηκωθεί, να φύγει, να. Ε, μην δώσει δικαιώματα, Μωρέ. Μην μπει ότι δεν εμφανίζεται στη Βουλή. Πρέπει, παιδί μου, με, αυτό... με αυτόν τον τρόπο έχει βρει, α πούμε, την καβάτσα του και εμφανίζεται έτσι. Ναι, αλλά αυτός, άμα φύγει τον... αν ήταν στο δημόσιο, τον Να τον διώξουν και αυτό, να γλιτώσουμε και 5, Μα τον έχουν διώξει, δεν κατάλαβες. Τον έχουν τον Τη, την ασυλία λέω, την πουλευτική Τον διώξουν ή δεν διώξουν από το δημόσιο Μια ζωή θα τον πληρώνει με τον Γιώργο και τις μαζίες του Γιώργου Άς τον ο Σαμάνη για να μπρε τον Κινεζομού Το Σιμίτι μαζί του ρε Να τους πεις σκηνές ότι έχουμε κι εμείς μια φιλή Ο, ο, ο Σιμίτις είναι μια φιλή Ο Σιμίτις είναι μια σύφιλη Δεν είναι μια φιλή ε, ε, ναι, ναι, Τη σύφιλη ναι, θα πάρει ο... μαζί Αυτή είναι σύφιλη Για μου έπρεπε να πάρει και τον Πάγκαλο να, να κάνει την πάλη αυτή την αρχαία τον το κινέζο, την αρχαία πάλι τα, τα γομάρια mm. εκεί πάρα τον έβαλε για σκέψη στη μέση με σίδερα βέργες να έχει ο Πάγκαλος εγώ το σκέφτομαι αλλιώ, όχι στη μέση να έχει σίδερα, το σκέφτομαι μπροστά του τα σε ένα καλύτερα. μικρό παραθυράκι να έχει σίδερα Φίλε, πρέπει να προσευχηθούμε όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Να με ενώσουμε τι προσευχέ μα στο κάρμα, τι είναι. Μπα και γίνει κανένα τραύμα και στο όρατο, όπω γυρίσει, ξέρω εγώ. Μπήκα ένα μήνο με πάπειε μέσα στην τουρμπίνα, φάει κανένα κεραυνό. Μπα μια βλάβη και πέστε, φίλε, μπα και σταθούμενα. Έχω ξεκινήσει ήδη τα τάματα. Καλά κάνει. Αλλά μην τα κάνει όπω τα κάνουν όλοι, να τα κάνει με μεγάλα γράμματα. Τάματα με μεγάλα γράμματα. Δεν έχουμε ελπίδα, ε. Καμία. Θα γυρίσει πίσω. Ε. Γράμματα. Τάματα λέω. τάματα με μεγάλα γράμματα. Αποστολή: Μια πρόταση έχω να σου κάνω. Παρακαλώ. Αμπολάριστα τηλεφωνώ. Θα έπρεπε από την εκπομπή σα να κόψετε το περιεχόμενο του κοινού. Αυτό που παίρνει το κοινό και μιλάει. Δεν θα μπορούσα βέβαια και εγώ να μιλήσω, αλλά α είναι η τελευταία φορά. Εκτονώνεται όλο ο μαλάκα στο κόσμο. Εκτονώνεται, τα παίρνει και τα λέει σε σένα. Ενώ θα έπρεπε να τα ακούει κάποιο άλλο. Κόψτε το αυτό, μπα και ξυπνήσουν η Μισό α το πάμε αντίθετα. Να γίνω εγώ αυτός που θα πρέπει να αντακούει. Α αποκτήσω θεσμικό ρόλο. Παγκάρι. Αυτό λέω και εγώ. Μας να το πάμε αλλιώ. Γιατί να κόψουμε το κοινό, να μην κόψουμε το κοινό. Όχι. Να εκτονώνετε σε μένα. Μπακάρι. Να γίνω όμω εγώ σημαντικό για τη ζωή του. Γίνε, θα γίνω. Να το κάνω. Το πήρα, απόφαση. Να το κάνω. Δεν ήθελα και πολύ. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Γιατί με έχει το σιμαί και περιμένουμε. Άρα περιμένω, περιμένουμε, και πάει. Καγά καλε. Τι έπαθε, αγοράκι, τι θα πάθει. Οι άλλε περιμένουν 9 μήνε να γεννήσουν το μόλικό που έτσι του κάστρε. Επειδή δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το πουλί σου. Άσε Άσμα τώρα, περίμενε λίγο τι έπαθε. Δε... Κάτσε να μιλήσει ανάγκη. Δε... Α, θα μιλήσει και... κιόλα. Καλά, να μην μιλή, μιλάσει. Καλλού για τη σεπλά. Έχει μπει ανάμεσα σχέση μου. Α, καλά κατάλαβ. Ναι, άκου να δει. Εδώ αυτό μα. Μάσει αναμονή. Αποστολή. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Ξέρει τι μου θύμισε ο Σαμαράς στην Κίνα. Τι σου θύμισε ο Σαμαρά στην Κίνα. Του πολιτέ τη λαϊκή αγορά που ξεπουλάνε όσο όσο το εμπορευμά του, μόνο που ο Σαμαράς ξεπουλάει την περιουσία του ελληνικού λαού. Λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους και ένα το κομμάτι. Μετά λέει, σπάζοντα το πρωτόκολλο, χαιρέτησε έναν-έναν του Κινέζου πολίτε που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να τον δουν, μάλλον, σαν αξιοθέατο. Και άλλο. έχουν. Τέτοιο λούζερ έχουν Έχει ξαναδεί άλλον ε, υποτακτικό πρωθυπουργό από κοντά Όχι. Α πούμε οι Κινέζοι γιατί ξέρουν την Ελλάδα, τι ξέρουν από την Ελλάδα, ότι όλο ο κόσμο. Το τσολιά. Είχαν τη χαρά να δουν έναν Γερμανό τσολιά δίπλα του και δεν θα πάνε να φωτογραφηθούν με τον Γερμανό τσολιά. Σα το γι' αυτό. Να μείνει λοιπόν εκεί να χαιρετήσει έναν έναν, το ένα δισεκατομμύριο τρεχώρια πεντατέσσερα εκατομμύρια Κινέζων. Να μείνει εκεί. Και εμεί το χαιρετάμε από εδώ. Γεια και χαρά σου, βρέει παλιοπροδότη θα λέμε. Ακριβώ αυτό. Και με οι παππούδε μου ήταν αγρότε. Γεια σα. Με τούτα και με τα άλλα όπως λέμε πέρασε και σήμερα η ώρα έχουμε φτάσει προς το τέλος Είναι ο Λάο, ο οποίος θα παραδώσει στον Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας Ε, αποστολή. Έλα, Α, ήθελα να κάνω μία διαπίστωση ότι δεν θα πρέπει να ξεγελιόμαστε και να τρέχουμε φρούδε ελπίδε γιατί το πρώτο καπέλωμα τη αντίσταση του λαού ήρθε με το Πολυτεχνείο και πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, εντάξει. Γιατί όταν ο λαό αγωνίστηκε για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, ήρθε το καπέλωμα, μα φέραν έναν Παπαντρέο, μα φέραν έναν Καραμαλί και μα οδηγήσαν εδώ που μα οδηγήσαν. Το δεύτερο καπέλωμα όμω ο λαό θα το φάει τώρα με τον Τζίπρα. Γιατί όταν θα αρχίσει να ξεσηκώνει το λαό και να θέλει να απελευθερωθεί από τα δεσμά του μνημονίου, θα τον πετάξουν μέσα στο παιχνίδι σαν αντιμνημονιακό και θα πετύχουν πάλι το σκοπό του ό,τι πετύχανε τόσα χρόνια. Τι περιμένει, πότε θα κάνει η αντιπολίτευση, όταν θα, θα πέσει και ο τελευταίο Τέλληνα από το μπαλκόνι, όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο ελεύθερο επαγγελματία για δίστακτη τοκογλήφη, όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο κάτοικο τη για να πάρουν το πλούτο του Έλληνα πολίτη. Πότε θα κάνει αντιπολίτευση αυτό ο άνθρωπο. Θέλω να σου πω μια σκέψη που έκανα, βασικά. Για ρίχτη. Ξέρουμε όλοι ότι οι κατσαρίδε, πιστεύω ότι ξέρουμε, οι κατσαρίδε, όταν είναι κίνδυνο για την ζωή του, αμολάνε αυγά. Αυτό το παραλληλίζω, φίλε, με το πληθυντικό σύστημα γιατί βλέπετε ότι κινδυνεύει και καταραίει, και αμώλυσε και αυτό τα το αυγά του. Και αν αυτά, τι άλλα μεγάλη μεγάλε, χρυσή αυγά Αυγά αμώλυσε και νόμιζε κατά, μπράβο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι λάθο το αυγό του φιδιού, είναι το αυγό τη κατσαρίδα. Μαγκε, μη φοβάστε, πατάτε τους. Ναι, γεια σας, γεια σας. Ε, Θα ήθελα μια ανακοίνωση στην εκπομπή που παίζει τώρα Τι ανακοίνωση Ότι οι Αρκάδες τη Αθήνα, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Την Τετάρτη πέμπτου, στην Παλιά Βουλή κάνει εκδήλωση για το λαμπράκι Επειδή άκουσα πριν για μια εκδήλωση που γίνεται για το λαμπράκι στην Αυστραλία Ωραία, άντε, καλά κάνετε και το λέτε Θα το ακούσουμε Θα το ακούσετε Ευχαριστώ πολύ Γεια Σορκά Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πρωτογενέ πλεόνασμα μιλάνε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα γιατί πληρώνουν υποχρεώσει. Αυτοί δεν πληρώνουν και βεβαίω έχουν κέρδη. Θα έχει το ίδιο και επιχείρησή μου, αν και εγώ δεν πληρώνω μα. πού απευθύνονται. Σε θα το χάψουν. Εκεί. Σήκω τη τηλέφωνο, πε να σου πάρει μια γραμματέα. Αυτό εκεί πέρα, τι κάνετε, ρε. Μου παίρνει, αλλά δεν δε πάει καλά. Δεν γίνεται, δεν μπορώ με γραμματέα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ναι. Είμαι συγκράτητο. Τρελό λιμάρι. Γραμματέα, δε, αλλά. Τη βλέπω, την ξεκουκαλίσω στο λεπτό. Δεν γίνεται, δεν αντέχουν αυτέ. Σου κάθε. λέει ήρθαμε να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, όχι να μα πει τα όλη την ώρα. Κι εγώ ξέρει, ρε. Θα το κάνει εσύ το κουκ. Είμαι του λεπτού και παραλαμβανόμενο. Να σου πω, το 90 λέει το παθέο άδονη στη βλάβη με τι εξετάσει. Το 90 ναι. Σε καθυστερήσει το παράτο και <laughs> του μη λέξει καθυστέρηση. Ε, για υπόψη σου, να φοβάσαι μόλις βλέπεις ότι αγορά χρυσού κλείνει το ένα πίσω απ' τ' Θα έχουνε μαζέψει όλη την επένδυση του μαζίκα του Έλληνα που έκανε χρόνια. Τότε θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, Αποστόλη μου. Καλησπέρα, θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ. Τέλεια, λοιπόν. Θέλω να δώσω σε χαρητήρια την κυβέρνηση στην ελληνική επειδή συνεχίζει το έργο των βυζαντινών αυτοκρατώρων. Τι κάνα Το ραδιόφωνο ε, δεν είναι, ναι. το Ρίαν. Ποιος από όλους είσαι ο Θήμιος και ο Αποστόλης. Γεια σου Λεβέντου είμαι σένα. μεγάλη γυναίκα, σας καλά. ακούω χρόνια και σας, τι να σας πω μέσα από την ψυχή μου, μπράβο ρε παιδιά που έχετε κότσια. Γιατί κανένα δημοσιογράφος δεν έχει τα κότσια, αυτά που έχετε εσεί στο ραδιόφωνο. Μπράβο σας ρε παιδιά. Μπορούμε να βάλουμε μια αφιέρωση αύριο για το Πασόκ Θα κάτσει να την φτιάξει βαριέσαι Για yeah, πες θα δούμε Ξεκινάμε με Αντώνη Σάμαραν, που έλεγε Αθενς τι έλεγε αυτό τότε Ναι yeah. Αθενς μπράβο Λοιπόν μετά από πει για την πελάτη σε λίγο σε λίγο σε λίγο Πες τον πελάτη σε λίγο γιατί σε μένα σε λίγο Καλό ε Λες για το βρίσκεις σε λίγο τον πελάτη Έλα γεια Εγώ δεν μπορώ να παίξω, εγώ δεν είμαι, δεν είμαι και πρόσωπο Δεν είμαι, δεν είμαι και πρόσωπο Τι λέω δηλαδή, Ότι εγώ ο Πάγκαλο θέλω να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία <Το> Ο κύριος Αμαράς περιβάλλεται από ακροδεξιούς συμβούλους